Έλα, Αποστολή. Έλα. Χαίρετε, ο μετανάστη είμαι από Βερολίνο. Έλα, ρε φίλε. Έλα, τι έγινε, καλά είστε. Καλά. Δηλαδή, είναι ένα. Φαντάζομαι πόσο χαμένο γα... λαό είναι ο ελληνικό λαό. Από τη μία, οι να βρίζουν το σύστημα, το κατεστημένο, τι τράπεζε και ένα παλικάρι, όχι αγία παλικάρι, παλικάρι με αγία. Πάει, ξεσηκώνει μια ολόκληρη τράπεζα, τον έχουν μέσα και τώρα πόσο χαμένο ο, γα... ο λαό το θεωρεί τρομοκράτη. Καταλαβέ. Από τη μία, ξε... Και όλοι και οι μα μας τα και το ένα και το άλλο και όταν ένας σηκώνεται και κα** γα... τις τράπεζες μετά βγαίνουν όλοι αυτοί και λένε ότι είναι ο δε, δε, δεν υπάρχει πραγματικά καμία ελπίδα όμως φίλε καμία ελπίδα Έλα για το Ρωμανό ήθελα να σου πω κάτι mm. και να κάνω ένα παραλληλισμό με τον Πλάτωνα. 20 χρόνια ο Πλάτωνας δολοφόνησε το Αθηναϊκό κατεστημένο τότε το σκοκάρι. Για, για, για 60 χρόνια από τα 20 του που ήταν μέχρι τα 80 που πέθανε, αυτό το πολίτευμα το το στυλίτευε και το ξέφτιζε κυριολεκτικά. Παίρια καν και ο Ρωμανός mm. και ένα πολίτευμα το οποίο σκότω στο φίλο του για τον πολεμπά για τις ιδέες του. Mm. Αυτά ήθελα να σου πω. Πολλά μπράβο στον Σαμαρά, τον αληθινό τρομοκράτη, που ονόμασε ένα παιδί που αγωνίζεται για ένα δικαίωμα και για παραπάνω, που τον έβγαλε αυτόν τρομοκράτη. Δεν ξέρω αν είναι τρομοκρατία αυτό το παιδί που αγωνίζεται ή ο κάθε αγώνα με αυτή τη μορφή, αλλά ξέρω πω τρομοκράτη είναι αυτό που αφαιρεί ζωή. Εγώ αυτό ξέρω ότι είναι τρομοκράτη. Και στην προκειμένη περίπτωση, πολλά μπράβο στον Σαμαρά και στον κάθε Σαμαρά και σε όλη την κυβέρνηση που προσπαθεί να το κάνει απέναντι σε αυτό το παιδί. Mm τότε τον Γρηγορόπουλο απευθείας τώρα σκοτώνουν αυτόν Ε hey, επέκτησαν εμπειρία με τα χρόνια τώρα έχουν τον τρόπο τους hey, Μετά έχουμε μάλλον σειρά εμείς mm. έτσι όπως πάει <Τοίλυκο> το παιδί αυτό το σκοτώσανε το άλλο μία φορά τα δικά μας σκοτώνουν κάθε μέρα Νομίζουν ότι εμεί θα μείνουμε στα σταυρωμένα τα χέρια. Ναι. Ε? Ναι. Είναι πολύ γελασμένοι. Να δούμε. Είναι πάρα πολύ γελασμένοι. Έχουν παιδιά και οι κατάρρευτε μα, ολονών του κόσμου, θα πέσουν πάνω του. Να το θυμούνται και να το ακούσουν πάρα πολύ δυνατά. Γιατί ο καθένα, για να κάνει το παιδί του, υπέφερε. Δεν έχει κανένα στο δικαίωμα να πειράζει τα παιδιά μα. Θα του φάμε τα λαρίγια. Αυτό να το ακούσουν και να το βάλουν καλά στο μυαλό του. Μετά για στόλη, τι κάνει, είμαστε με το μέρο σου. Τηλεφωνώ από Κερατσίνη. Λέγομαι Βίχου Ελένη. Παλέμε και εμένα μαζί. Και κάτι άλλο, Χούντα δεν έχει μόνο το παλικάρι, ο Ρωμανιά. Έχουμε και εμεί. Ποιο Ρωμανιά, κυρία ο Ρωμανό. Ε, ναι, ε, ο Ρωμανιά είναι ο άλλο. Ω τον αυτιά. Ε, λοιπόν, Χούντα έχουμε και εμεί και τη βιώνουμε κάθε μέρα. Αλλά θέλουμε να, να ξεσηκωθεί, να μα ξεσηκώσει, να του ξεσκίσουμε. Εντάξει, είμαστε μας με καλά. το μέρο σου. Γεια σου, μου από στο λάκι. Ο Ηλίας είμαι ο γυμναστηριακό ο τι oh, κάνει. Τι κάνεις, τι κάνεις αγόρινα, μου, θέλω να σου πω δύο πραγματάκια. Γίνεται πολλή συζήτηση για το ασφαλιστικό ρε, φίλε αλλά εσύ που είσαι ανεξάρτητος σταθμό και Ρώσια, δεν κάνει ένα γκάλοπ να δούμε ποιος να πληρώνει την κάθε κότα και τον κάθε κοπρίτη του δημοσίου Ήδη να τα κάνουμε ένα ταμείο και όλοι στην ίδια ηλικία. Mm. Έτσι δεν είναι το σωστό, πώ το βλέπει, Ρεφινάκο. Έτσι λοιπόν. είναι το σωστό. Έτσι το σωστό. Και δεύτερο, έτσι αν, αν το βγάλει επειδή άκουσε αυτό το μυτυλικά το 19 χρόνο το, το, το Ρωμανό. Εντάξει, εγώ θα έγανα να το αναγνωριστεί αυτό το ελαφρικό τη Μαρχία των 19 χρονών και να του δώσω μια ευκαιρία του παιδιού, πραγματικά σου μιλάω, γιατί αν θυμηθούμε όλοι όταν ήμασταν 19 χρονών, τι μάλλον. Κάνει. Μα κοίτα, τι εννοεί, την απεργία πείνα στη ληστεία. Όχι, ρε φίλε, τη ληστεία. Έκανε να. μια μαγία το παιδί, εντάξει, αυτό έχει την απεργία πείνα στο παιδί, δίκιο έχει. Αυτό εννοώ. Επειδή όπω έχει δηλώσει, είσαι σαμπαρικό, όλα τα φοβάμαι πω ένα γι' αυτό. Καμία σχέση, ρε, μαγία. Εγώ είμαι δημοκρατή. Α τα φτά. Αποστολή. Ο Μπόμπι Σάντ άντεξε 66 μέρε. Ελπίζω, ελπίζω αυτά. Τι να πω, γιατί πέρα ήταν η σάστα, αλλά του τη δόνη χειρότερη. Δεν ξέρω, ελπίζω να. Δεν ξέρω. Τι να πω, δεν ξέρω. Ε, hey, να σε καλατάει πε όλα, ναι. Ελά. Ο Τζίμερο σε πήρε ή όχι ακόμα. Όχι, à. όχι δεν πήρε, έχει γράψει ένα κείμενο όμω για τον Νίκο Ρωμανό. Ναι, γι' αυτό λέω. Ό,τι πρέπει. Αυτό ο Πετρουλάκης, διάφοροι, διάφοροι τη Αλή Όχθη. Ξέ, ναι, ξέρει που το φιλοξενήσαν αυτό το άρθρο. Στην άθενη Voice που όλου. Αγία σου. Mm. Και μετά γιατί του Ναι, καλή σα μέρα. Καλημέρα. Ε, θα ήθελα αυτού που όλου, όπω λέει ο κύριος Λαζόπουλος και από τα φίδια παίρνανε προμήθειε που κυκλοφορούσαν στου αγρού να έχουν την ίδια τιμωρία. Θα ήταν πράγματι μεγάλη μα χαρά. Να του βάλουνε να κάνουν απεργία πίνη με το ζόρι. Καλά, ρε. τι πράγματα είναι αυτά. Ε, όχι, κεραί. Αφήνουν του Σύριου. Σύριου, του Σύριου, να τα λέμε σωστά. Του Σύριου. Ναι, του αφήνουν. Είναι κάτι αγράμματι εδώ, συναδελφίσκοι. Ναι. Που δεν ξέρουν και να μιλάνε. Του Σύριου. Καλά, οι συνάδελφοί σου δεν ξέρουν πολλά πράγματα. Ε, τέλο πάντων. Ο συγκεκριμένο. Για πε μου. Καλά, του αφήνουν να πηγαίνουν στο Σύνταγμα να διαμαρτύρονται. Δηλαδή, οι μπαλούρδοι που ήταν εδώ πέρα δεν ξέρουν ότι είναι τάξη και νομιμότητα. Αυτό και κάνω και απεργία πείνα. Πεινά. Θα σε δείρε με τα τζί Να πα, να τι φά. Θα χορτάσει από αυτέ που θα φας. Καταρχήν, σε ποια χώρα νομίζει ότι ήρθε και πεινά. Εδώ πέρα δεν πεινάει κανένα. Πεινά εσύ, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν πρέπει να μιλά. Πρέπει να το βουλώνει. Πρέπει να είσαι ευτυχισμένο, χαρούμενο. Δηλαδή, δεν μπορεί να πηγαίνει ο καθένα στο Σύνταγμα ας πούμε, και να διαμαρτύρεται. Χάτσε, ρε, παιδιά. Κάτσε, το έχουμε λύση, το θέμα. Πού ήταν ο Σαμαρά. Να βαγούσε στο Παρίσι, δεν μπορούσε. Ή όχι, δεν έλεγα γεια. Έλα, να σου πω κάτι. Πε του Μάκη, όχι αυτού που ασχολείται με την ντομάτα και το πεπώνει, Πόσο κάνει, του, του αλλού που θέλει να το παίξει και θεωρητικό τρομάρα του, του Μαυροδί. Ό,τι ξέρει, Γιατί υπάρχει ιδεολογική ηγεμονία τη αριστερά, στο περίπου. Γιατί η δεξιά στην Ελλάδα, ειδικά αυτή που εκπροσωπεί ο Μάκη, ήταν μια ζωή αμερικανοκίνητη, προδοτική και συνυφασμένη με τι μεγαλύτερε εθνικέ καταστροφέ. Συγγνώμη, αναφέρεται σε δημοσιογράφου, σε καλλιτέχνε, ποιητέ, ζωγράφου ότι η ηγεμονία τη αριστερά κρύβεται Πέρα. Ωραία. Ότι τι δηλαδή. Ότι έχει ο δεξιό και ο ακροδεξιό φασίστα που εκπροσωπεί ο Βορύδης, Έχει καμία σχέση με τον πολιτισμό. Έχει ερεθίσματα που θα τα εκφράσει μέσα από ένα έργο. Όχι βέβαια. Ανοείται τι δουλειά έχει η τέχνη με αυτή τη χαμάρα. Ναι, όχι πέστε το γιατί το παίξει και στο σούλο τη ακροδεξιό. Και βέβαια θα υπάρχει ηγεμονία τη αριστερά στι τέχνε και στα γράμματα. Εντάξει, κοίταξε να δει. Θα άμα μείνει ο Πάπη. Ο Πάλτε και ο Πρετετέρη. Και από καλλιτέχνε μείνει ο Γαραλαμπίδη θα έχουν ηγεμονία σε αυτού του χώρου. Μποστολή. Έλα. Τι κάνετε, ρε φιλέ? Καλά. Ακριβώ ένα περιστατικό, μπορεί και να το ξέρει κιόλα αυτό. Υπάρχει τώρα ο δήμαρχο ο Πελετήδη. Ε... Για τι Ελιέ, θα μου πει: Για τι Ελιέ, τα ξέρω. Α, τα ξέρει. Δεν τα ξέρω μόνο για τι Ελιέ, αφού είναι η εποχή. Τι κάνουμε εμεί τι αύριο, κύριε Α, τί... Στην Αθήνα καθόμαστε. Πάμε και τεινάζουμε τι Ελιέ. Τι κάνουμε. Και φύγα για τι Ελιέ, πα, Έχουν γεμίσει, αταλιόπανα τα χέρια μου, κάλλου. Να σου πω όλα μου, ασχολείστε με το Ρωμανό. Φύγα έμορφε με το Φρασίμι. Εδώ βγήκε η κυρία Μπουμπούκου και δήλωσε ότι ο Άρδωνο είναι ο μεγαλύτερο αραστής της Ελλάδας και θα ασχολείστε με το Ρωμανό. Mm. Έχουμε σοβαρά θέματα. Έλα, Αποστολή. Έλα. Ακούω την εκπομπή στο ρεφτήλ και εσύ. Σκέφτομαι. Τι. Διάφορου ανθρώπου. Μου έλεγε ένα ώρα πριν από λίγο. Μου λέει και αυτό το παλικάράκι λέει ο Ρωμανό, ο Πιτυρικά, ο πλούσιο που θέλει να κάνει τον αντιξουσιαστή. Και σκέφτομαι. Όλου αυτού που τα λένε. Ναι, εντάξει. Αυτό είναι αρνητή τη άξη του. Είναι πλούσιο. Θα μπορούσε να ήταν σαπάρτι του γαβαλά. Παρ' όλα αυτά δεν είναι. Ναι. ναι, δεν είναι. Έχει μια στάση ζωή. Και δεν είναι πεδάκι, Είναι άντρα, έτσι. Είναι παλικάρι. Εσύ, ρεψο μολιγούρι, γελίε, χρήσιμε ηλίθιε που για πέντε κατοστάρικα. Γίνεσαι το τσακάλι και το σκυλί του λάτσι και του μπόμπολα και σπάθα κεφάλια του κόσμου. Τι είσαι, Αν αυτό ο πλούσιο έχει μια κοινωνική ευαισθησία και κάνει μια επιλογή ζωή, Εσύ ρε γελίο, ανθρωπάκι, τι είσαι, Που για πέντε εκατοστάρικα νομίζει ότι έγινε εσύ ο ίδιο ο μπόμπολα και σπάθα κεφάλια του κόσμου. Εσύ τι, τι πρέπει να πούμε για σένα, Δεν ξέρω εσύ φλαρακί. Πάντω πάλι είναι άντρα. Έχει μέσα, έχει φιλότιμο και έχει και ευαισθησίε. κάνει να το παν όλα καλά. Ναι, γεια σου Αποστόλη καλησπέρα, σου. Θεσσαλονίκη ναι. Τι περιμένουν αυτά τα Πολιτικά θραξίμια να κάνουν την προβοκάτσια του μεθαύριο, που θα είναι η πορεία για τον ε, Γρηγορόπουλο. Γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτό περιμένουν. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα που γίνεται. Έχω παιδί που ήταν τότε ακριβώ στην ηλικία του Γρηγορόπουλου και του Ρωμανού. Και θυμάμαι δεν κρατιόντουσαν τα παιδιά. Αλλά φταίμε και οι γονεί που τα μαζεύουν τα παιδιά. Αν τα αμολύσουμε, μαύρο φίλι που του έφαγε. Αν δεν τα μολάτε όμω, τα κρατάτε με τη ζακέτα μέσα. Δώσ' τη ζακέτα να πάει στον δρόμο. Αποστολή. Έλα. Έχει πρόβλημα το Ιντερνετ. Τι πρόβλημα έχει? Γενικώ έχει πρόβλημα. Το τι μακκία λέγεται μέσα δεν μπορεί να το φανταστεί. Είναι ένα πρόβλημα ό, αυτό. αυτό. Μακκίε, ασάφειε και τσόντε συνέχεια είναι απαράδεκτα. Είναι, είναι ένα πρόβλημα αυτό από μόνο του. Ε, Ωραία, Αποστολή, δεν σε ακούει. Ακούμε από το Ιντερνετ και τώρα δεν δε μπορώ να σε ακούσω. Με αυτή δεν είναι το λέω. Το Α, μου. άλλο αυτό. Έχεις, χα... Έχει κάποιο πρόβλημα. Φάλε ραδιόφωνο, παιδί μου. Που αν πα το Ιντερνετ δεν έχουμε ζωή. Φάλε ραδιόφωνο. <laughs> δεν έχουμε λεφτά για ραδιόφωνο. <laughs> Τσάμπα είναι το ραδιόφωνο, δεν το πληρώνει το Τολοριέλο παρακαλώ. Ναι. Σα να είχε πέσει ο server και να σα πω από δανεί από κοπεχάγι. Έφτιακασε τώρα. Το ξέρατε κι εσεί ότι είχε πέσει. Το έχω ακούσει, ναι, τώρα έφτιαξε. Μόλι είφε πάλι, δεν ξέρω τι, ακούω. Δεν ακούω το. Από που είπατε Φέρω, ότι μα ακούτε. Κοπεχάγι, μισό λεφτό για περνώ. Και ήταν να δει δεν είχατε δουλειά στη κομπεχάδια κούτενο φρέμια. Ε, Έλα Έλαρέ! Έλα δύναμη εσύ. Εσύ, εβρέ μου, όχι το ξέρω, αλλά κάνω τον οικία. Έλα αρχή γεγάζει. Πώ να πούμε την Κοπενχάγι μέσα. Έλα εδώ να σε εκπαιδεύσουμε στα νέα όπλα. Ε, σιγά σιγά όλοι θα έρθουν, μπορείτε καταλαβαίνω. Μέσα δεν θα μείνει κανεί. Εδώ με στη χρήδα να πούμε, μέσα πλούτη που ζούμε εδώ πέρα που είμαστε άρχοντε και που δεν μα έχει αγγίξει η κρίση εδώ να δει τι φάλει θα φάει βόρεια Ευρώπη συντονική Γερμανία και όλα να πούμε. Mm. Και η Δανία. Αλλά έλα εδώ πέρα να περάσει καλά. Τι καλά να περάσουμε με τι κρυόλε δυτανέζε. Όχι, καλέ, είναι φιλόξενε, μην γλώσσα. Ναι, καλέ, Είναι αρκετά φιλόξενε στην βίλ του. Στην βίλα τους, ναι, είναι καλές. Έλα τώρα, με τώρα και Με, με, είμαστε καλά παιδιά Ναι Α αποστόλη για σου Αχ καλέ τι έγινε με τρόμαξες <laughs> Εγώ τρόμαξα που σε βρήκα αμέσω. Μια φορά χτύπησε και απάντησε. Μόλι μπήκα και άκουσα από τον διάλογο που γίνεται τώρα και που είναι και ο Λαζόπουλο και μιλάει με το Θήμιο για τα διάφορα, τα σχετικά. Έχετε κάνει κάποιο κείμενο που συνυπογράφουν για συμπαράσταση στο Ρωμανό, Ναι. Ποιο το υπογράφει αυτό, Όποιο θέλει και από εμά δηλαδή του κοινού θνητού, Εννοείται βέβαια. Τι λοιπόν, το κάνω, για εμά το κάναμε. Δύο πράγματα τώρα εδώ πέρα μπορώ να πω. Γιατί ρώτησε ο Θήμιο αν είναι αλήτη ή κάποια μηνύματα που έρχονται αν είναι αλήθεια ο Ρωμανό. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή κάνει. Απεργία πείνα και συζητάμε για το αν, έχει, ε, αν του δώσουν την άδεια να παρακολουθεί τα μαθήματά του, έτσι δεν είναι. Ναι. Και από ό,τι βλέπω πάει κολομεγλιφά το Υπουργό να το γυρίσει, να κάνουν τηλεδιασκέψει για να μην βγαίνουν έξω και κάτι τέτοια. Ναι, αλλά δεν έχει ψηφιστεί νόμο, δεν έχουν δικαίωμα να πηγαίνουν να παίρνουν άδεια κάποιοι και κάποιοι και όλοι. Εν πάση και να πάει να σπουδάσει, δεν έχει προηγηθεί κι άλλο που έχει πάει και έχει σπουδάσει και παρακολουθούσε τα μαθηματά του επί καθημερινή βάση. Ναι, καλέ. Λοιπόν, τότε τι σε ζητάμε το αυτονόητο, δηλαδή συζητάμε αν η κυβέρνηση αυτή που μα κυβερνά. Ανε τέλο πάντων, εφαρμόζουν του νόμου, αυτό συζητάμε αυτή τη στιγμή. Αυτό συζητάμε. Αν είναι δυνατό. Και πέφτουν από τα σύννεφα που βλέπουμε ότι μάλλον δεν του εφαρμόζουν. Α, μα ακριβώ αυτό συζητάμε, δηλαδή τώρα. Mm. Σε ζητάμε ένα λήτη, αυτό θα το δήσουμε στη δικαιοσύνη να αποφανθεί η δικαιοσύνη αν είναι αναλύτη. Όμω έχει δώσει η ίδια η δικαιοσύνη το δικαιώμα και σε αυτού εντό αγωγικών. Δεν ξέρω τι να αποφανθούν. Τι είναι μια. Αυτή τη στιγμή συζητάμε έχει δικαίωμα αφού έχουν ψηφίσει να πάνα να παρακολουθεί τα μαθηματά του να μορφωθεί. Εδώ τι τον καλέσαν να, να, να του δώσουν και πέντε κωσάκιο που μπήκε στη σχολή. Έλα για χαρά. Θέλω να θυμίσω στον κόσμο ότι οι δημοτικές εκλογές γίνονται και στη μάντρα. Δεν ξέρω αν το έχεις υπόψη σου. Είναι ο Δήμος Μάντρα Ιδίλια. Και εκεί είναι πάλι ο Μπάμπης Θεοδόρου από τη λαϊκή συσφύρωση. Λοιπόν, κόκκινο και εκεί λοιπόν. Για χαρά. Δεν το ήξερε. Ε? Είναι το εκλογές σας στη μάντρα. Όχι, δεν ξέρει. Με το πιστεύω και ο φορά το σήκωσε. Είναι άλλες φορές που είναι μέρες που προσπαθώ να και να δω. I tak kolobaria,